Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αοι και εις τους αιώνας εώνο. Σάνω θενερίνις και τις οτιρίες των μσιχώνιμων του Κυρίου δειθόμε Ιηρεύει Ελευθερισμό Η πέρτη συρίνις του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των αγίων του Θεού εκκλησιών και τις των πάντων ενόσεως του Κυρίου δειθόμε. τον ευσεβών και ορθοδόξο Χριστιανόν του Κυρίου δαιθώμε Κύριε ελευθυρο Η πατριά του αρχιεπισκόπου και πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου του τιμίου πρεσβυτερίου της Αγ.Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαιθώμε Κύριε σονελείσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάριτη. Ηλιελευθερισμός. Της η περιεβλογιμέρα. ο και τα των Αγίων νιμονεύσαντες σε αυτούς και Και πάσαν την ζωήν Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σις πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις, το πατρί και το Ιού και το Αγιο Πνεύματι νην και αι και ιστού σεωνας τον εονό.